Το μη παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Άκου αρχιγέ, άκουσε καλά, ξεφτήλισε το σύστημα για μία ακόμα φορά και είναι του αντιφασιστικού η Όλγα Τρέμη όπω όλο το Μέγκα, τι τελευταίε μέρε. που και πού τη ξεφεύγει κανένα σύνθημα από τα παλιά. Όχι, δεν έχει υποστηρίξει το Μέγκα τη Χρυσή Αυγή. Προ Θεού, δεν την έχει υποστηρίξει άμεσα του τύπου. Ψηφίστε, βγάζουμε, ενισχύουμε κάποιον τη Χρυσή Αυγή. Έχει όμω υποστηρίξει το πλαίσιο, το έδαφο και το έχει καλλιεργήσει πολύ ωραία το έδαφο. Εν αγνία του, όπω δηλώνουν κάποιοι από του βασικού συντελεστέ, το έδαφο πάνω στο οποίο ο φίτρο εφυτρώνει ο φασισμό και η χρυσή αυγή τα στοιχεία για την ανεργία τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων κυκλοφόρουν από το πρωί το 2016 η ανεργία στην Ελλάδα θα είναι 34% από τον Οκτώβριο του 8 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί περίπου περίπου γιατί όλα αυτά είναι και λίγο φλού ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας η χώρα κατέγραψε το υψηλότερο αρνητικό ποσοστό ανεργία τα τελευταία 30 χρόνια Σε δυτική χώρα. Αυτό είναι success story, πρέπει να το πούμε, και επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά με το success του story, ε, δεν χρειάζεται κάθε μέρα με κάποιο στοιχείο να μα το υπενθυμίζουν. Ε, πραγματικά είναι μοναδική επιτυχία, είτε είναι εδώ Πρωθυπουργό, είτε είναι στην Αμερική και τον ξυπνάνε πρωί-πρωί να του πούν τα άσχημα μαντάτα, είτε οπουδήποτε αλλού. Καθημερινά καταγράφουμε πτυχέ, πλευρέ αυτού του success story που νομίζω θα το ζήλευαν όλε οι χώρε του πλανήτη. Θα ακούσουμε και για ποιον άλλο χώρο. Κιον άλλο λόγο οι χώρες του πλανήτη στη συνέχεια γιατί τώρα θα πάρουμε τις μια γεύση καλό είναι να την έχουμε από σύγχρονη πολιτική σκέψη, ψυχραιμία οριμότητα, νυφαλιότητα αυτό που χαρακτηρίζει έναν νοήμων άνθρωπο έναν σοβαρό άνθρωπο πόσο μάλλον όταν έχει αναλάβει να διαχειριστεί τα κοινά Πάρτε το χαπάρι! Να, να καλά τώρα! Θα τα πούμε μαζεμένα! δεν πιόρισαν! Είμαι ο δεν πρέπει να ξέρετε <Συσχε> μέχρι να To, a missile w deep in your front yard. Couple of kraju, w that's when the fun starts. Chemical weapons make it difficult to run for. But what w you, you just Έξω από τη Γαδά έχετε δει τι ακριβώς έγινε και έξω από τα δικαστήρια Αυτό ακριβώς ο τραμπουκισμός σε όλο το μεγαλείο βεβαίω, ο τραμπουκισμός είναι το δέκατο αρνητικό στη σειρά Υπάρχουν αλλά εννέα πριν Είναι οι βουλευτές οι οποίοι ε, δεν προφυλακίστηκαν Με περιοριστικούς ώρους είναι έξω Υπόδικοι πάντα δεν το συζητάμε Και με την ευκαιρία έχουν χαθεί πολλά θέματα από αυτά που έχουν συμβεί και έχουν μια αξία γιατί θυμόμαστε όλοι τους χρυσαυγίτες βουλευτές και το κόμμα να λέει δεν θα πάρουμε αυτοκίνητα από τη Βουλή τελικά όσους φορές έχουμε δει ε, βουλευτές κυκλοφορούν με αυτοκίνητα έβλεπα τον Μπαρμπαρούση προχθές με μια Mercedes, δική του να δεν ξέρω στο Αγρίνιο επίσης δεν θα παίρνανε τις βουλευτικέ αποζημιώσεις θα τι έδιναν στο ταμείο του κόμματο. Και το κόμμα μετά θα έκανε αυτά τα περίφημα συσίτια. Αλλά με μια επιστολή που έστειλε ο αρχηγός προχτές, πριν προφυλαξηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, στο Προεδρείο της Βουλής, ο κύριος Μιχαλολιάκος, ζητάει το 20% που παρακρατούνταν από τη Βουλή για να δίνεται στα κόμματα, στο κόμμα τους, να μην συνεχίσει να γίνεται αυτό. Γιατί τι συνέβαινε. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής πληρωνόντουσαν την αποζημίωσή τους, τους είχε ζητηθεί από το κίνημα, από το κόμμα, ένα 20% αυτού του ποσού να μπαίνει σε λογαριασμό άλλων που ανήκει στο κόμμα. Ο Μιχαλολιάκος βλέποντας ότι θα έρθουν διώξεις στο κόμμα και στους λογαριασμούς και είχε αρχίσει μια συζήτηση για τα χρήματα της οργάνωσης, έστειλε επιστολή στη Βουλή που λέει και αυτό το 20% που πήγαινε αλλού να πηγαίνει στους βουλευτές με το σκεπτικό ότι αν γίνει κατάσχεση... Στο λογαριασμό του κόμματο, τουλάχιστον να μείνουν τα λεφτά στο λογαριασμό των βουλευτών. Από όλο αυτό βγήκε ότι παίρνουν κανονικά του μισθού του και μάλιστα αυτό το 20% το κάνουν και βουλευτέ άλλων κομμάτων. Δηλαδή δίνουν απευθεία τα χρήματα στο κόμμα του. Είναι δύο από τα βασικά ψεματάκια που μα έλεγε η Χρυσή Αυγή και έκανε με πολύ μεγάλο γκέλ σε μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μα που μέσα στην πίκρα και τη δυστυχία του πήγαν στο φασισμό με πολύ μεγάλη. Άρα, αλλά πέρα από αυτά να ξέρετε ότι είναι και φιλάνθρωποι θα θυμηθούμε μια παλιά έτσι, καλή δήλωση φιλανθρωπίας όχι, μάλλον δεν είναι φιλανθρωπίας, είναι φιλοζωίας η υποψήφια μελλοντική αρχηγός της οργάνωσης μέχρι στιγμής και παραμένει, φαντάζομαι, σύζυγος Μιχαλολιάκου η κυρία Ζαρούλια. Κυρία Ζαρούλια, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την κυρία για το τι κάνω τα λεφτά μου γύρω, ε, Εγώ θα πω τι κάνω τα λεφτά μου αλλά να μας πει και αυτή τι κάνει τα δικά της Εκτός το ότι δίνω 2 στο κόμμα μου ε, Προσωπικά ε, δίνω σε πολύ κόσμο που βοηθάει τα αδέσποτα Ε, για λόγο του λόγου του αληθέας θα μπορεί να απευθυνθεί στο Pet City ε, της Πεύκης στην Οδό Ειρήνης. Επίσης έχω να της δώσω πολλά ονόματα κυριών που βοηθάω, αλλά επειδή δεν ε, θα έχει νόημα να της τα δώσω εγώ, μπορεί να ζωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνουν κάθε μήνα τρόφιμα, ja i kya kya kya. You know we are czy paniliłusy w Pet City, którzy sferują każdego miesiąca trwały małe i you soap and M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. i M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Σκυλιά και γατιά τη Πεύκη, κυρία Ζαβρύλια, το είχε πει αυτό, ένα βράδυ στο έξτρα. που βρέχε, δεν ξέρει κανεί. Ευαγγελάτο, Νίκο Ευαγγελάτο έκανε χθε μια. Είναι ωραίο, είναι ωραίο όλε αυτέ τις μέρε, αν κάνετε ζάπινγκ και έχετε κέφι, να βλέπετε πώ συνειδητοποιούν άνθρωποι πολύ έξυπνοι, κατά τα άλλα, τι ακριβώ συμβαίνει στη χώρα με πολύ ευαίσθητα θέματα, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται όλα αυτά τα ευαίσθητα θέματα τόσα χρόνια, χωρί από ό,τι λένε τώρα οι να έχουν καταλάβει τι ακριβώ έχει συμβεί. Να ακούσουμε τη χθεσινή διαπίστωση. Εμείς εδώ δικαιούμαστε να κάνουμε κουβέντα πολιτική Και ναι. να λέμε ότι, όλοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φασίστες Και ναζιστές Και το λέω γιατί το Γιατί λέμε. πολύ απλά από τα ευρήματα Από το σπίτι του Μιχαλολιάκου Το σπίτι του παπά Μέχρι όπου αλλού Είναι γεμάτα σβάστηγες Είναι γεμάτα ό,τι άλλο έχει σχέση με τον ναζισμό Και όλα τα ίδιοι. συμβαίνουν ένα λεπτοτάκι Ήδη το λένε και βεβαίω το λένε αλλά κάτι κακό ακούσατε εδώ ότι είναι φασίστες, είναι ναζιστές, έχουν σύμβολα έβλεπε και τις φωτογραφίες του παπά με κάτι κρασιά εκεί με το Μουσολίνι όλα αυτά τα θεωρούσε ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό και και και στις 11 Μαΐου του έτους που μας πέρασε στην εκπομπή του είχε φιλοξενήσει δύο δύο βουλευτές. και τον Κασιδιάρη και τον Παναγιώταρο και να ακούσουμε αυτοί οι κακοί ναζιστές, χιτλερικοί ή όλα τα υπόλοιπα που μόλις ακούσαμε να καταγγέλει, πώς ακριβώς τους συμπεριφέρθηκε. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ, τράβηξε παραπάνω αυτή η κουβέντα. Ε, εύχομαι να εκφράσατε αυτά που θέλατε. Μπράβο! <σκλειά> και ούτω ή άλλω να τα λέμε και να τα λέμε πιο συχνά και να έχει νόημα όλη αυτή η κουβέντα με ανοιχτό διάλογο. Βλέπουμε ότι, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φασίστες και ναζιστές. Εύχομαι να εκφράσατε αυτά που θέλατε και ούτως ή άλλως να τα λέμε και να τα λέμε πιο συχνά και να έχει νόημα όλη αυτή η με ανοιχτό διάλογο. Έτσι λοιπόν, χαρούμενος που είχαν εκφράσει την, τις απόψεις τους και να έχουμε από εδώ και πέρα ένα ανοιχτό διάλογο Ενώ χτε μόλι κατάλαβε, φαντάζομαι προχτέ, αλλά χτε το είπε, ότι ήταν ναζιστέ, φασίστε και κάτι κακό έκαναν και, και, και είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Το παίζουν όμορφα πραγματικά. Ο σε πολλά κανάλια γίνεται, δεν γίνεται μόνο στο Sky. Απλά στο Sky δεν μπορούν να κρατήσουν τα προσχήματα, αυτό είναι ένα θέμα. Χρόνια τώρα. Του τελευταίου μήνες έχει ξεφύγει τελείω η κατάσταση. Τι ακριβώ είχε πει σε εκείνη την εκπομπή ο Ηλίας Κασιδιάρης και είχε στριμωχτεί πάρα πολύ από τον Βαγκελάτο. Η γνώμη σας για τον Χίτλερ και, και για τον yeah. Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο. Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί από, ακόμα από την ιστορία. Asking, hand, man, Mexican, Mexican, Rican, we'll and... Θα κρυθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κρυθεί από, ακόμα από την ιστορία. Είχε πει τότε ο Κασιδιάρη, και αμέσω μετά βάζει ο Ευαγγελάδο κάτι βίντεο για το Δίστομο. Γιατί δεν είχε κρυθεί ο Χίτλερ από την ιστορία. Του έβαλε το Δίστομο, το κομμένο στην Άρτα, τη Βιάνο, τα Καλάβρητα, την Κεσαριανή, την Κοκινιά. Πέταξε 10 βίντεο ταυτόχρονα για να δούμε αν έχει κρυθεί ο Χίτλερ από την ιστορία, τουλάχιστον εδώ σε ελληνικό έδαφο. Τίποτα από αυτά βεβαίω. Του είπε: Ευχαριστούμε που είπατε τι απόψει και θα έχουμε χρόνο να τα συζητάμε με ανοιχτό διάλογο από εδώ και πέρα. Αυτά τα καρογγιουζλίκια, συνειδητέ επιλογές, καθόλου λάθος, γιατί και λάθος να είναι και αφέλειε να είναι, το ίδιο αποτέλεσμα ακριβώ φέρνουν. Συνειδητά, συνειδητότατα, προβάλλαν και την lifestyle πλευρά της όλη, όχι μόνο ο Σκάι και ο Βεγγελάτος, και τη lifestyle πλευρά της χρυσή αυγή, Το έκανε και το Σταρ, το κάνανε και άλλα κανάλια, Αλλά και κυρίω το, το έδαφο, αυτό το περίφημο, το οποίο το καλλιεργεί συστηματικά και έρχεται μετά και φυτρώνει χωρί να κάνει τίποτα απολύτω το μόρφωμα, το περίφημο ή ο φασισμό. Διαλέγεται και παίρνεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 2.11 τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνεται στη διεύθυνση του τύπου, Όποιο θέλει να στείλει SMS, αλλά αφήνει κενό. Το μήνυμά του στο 54%. Κατέρινα Βουτσά, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και. Θα ακούσετε τώρα αυτό που λέγαμε και πριν, σα το έχουμε τάξει: Μια παγκόσμια πρωτιά που έχει η Ελλάδα, όχι στην ανεργία. Τι είναι αυτά, σιγά-σιγά το δείκτη και σιγά μη δεν το πιάναμε. Με Γιώργο Παπανδρέο στην αρχή, με Παπαδήμου και κάτι λοιπού συγγενεί στην πορεία και με Αντώνη Σαμαρά και όλο το επιτελείο να δέχονται τι μνημονιακέ εντολέ. Ήταν δεδομένο ότι θα ήμασταν πρώτοι στην ανεργία. Αλλού είναι η πρωτιά μα και δεν θα το πούμε εμεί ποιοι είμαστε, το λέει ο Σίμω και δίκο Στην Ελλάδα έχουμε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της και ζητάμε από όλους να συνδράμουν στο έργο της και στην περίπτωση αυτή καλό θα είναι να μην παρεμβαίνουμε. Πατώσω. Και Κύριε Παπαδάκη, είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Σομεί παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Άκου αρχιγέ, άκουσε καλά, ξεφτύλισε στο σύστημα για μία ακόμα φορά. δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά ίσως και στα παγκόσμια χρονικά Σίγουρα και στα παγκόσμια χρονικά είναι και πάνω από τη δίκη της Νιρεμβέργης να φανταστείτε τόσο μεγάλη επιτυχία και τέτοιο πάθος της ελληνικής κυβέρνησης και τέτοια ικανότητα και στρατηγική κυρίω δεν έχουμε ξαναδεί παρά μόνο τότε όταν οι σύμμαχοι Οι τρει, όλοι μαζί τότε, είχαν στήσει και τι δίκε και είχαν καταφέρει αυτό που είχαν καταφέρει. Αυτά τα λέει ο Σίμο Κεδίκογλου. Χαρά γεμάτου. Πρωί-πρωί, ο Αντένα είχε κέφια σήμερα. Βγάλαν τον Κεδίκογλου και, και έτσι μετέφεραν τη σάτυρα από το βράδυ στο πρωί. Γίνεται συχνά, όχι μόνο με τον Κεδίκογλου, και, και με άλλου πολύ καλού κομικού τη γενιά μα. Γιατί οι παλιοί πάντα ήταν καλύτεροι, αλλά η νέα γενιά έχει και αυτή να δείξει κάτι. Στην υποκριτική και στη σάτυρα, τώρα που λέμε σάτρια, η Ελληνοφρένια Τηλεοπτική θα βγει τη Δευτέρα στον αέρα του Α, μεθαύριο, τη μέρα έχουμε σήμερα, Πέμπτη, έχουμε χάσει και τι μέρε. στη Δευτέρα, 10 παρατέταρτο με 10 και μισή. 10 παρατέταρτο, την Δευτέρα, 7 Οκτώβρη. Μόλι τελειώσει αυτό, μετά κάνετε ένα ζάπινγκ. Πάτε στο Σταρ. Έχει στον Ενικό, η εκπομπή του Χατζη Νικολάου, θα έχει Στουρνάρα με κόσμο. Ελπίζω να. Είναι ήρεμα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξανάρθει ο Στουνάρα σε επαφή με ανθρώπου δίπλα-δίπλα, να τον ρωτάνε και να δει και ο ίδιο σε μια καλή ευκαιρία αυτέ οι εκπομπέ. Όχι μόνο εμεί να δούμε τι λένε, να ακούσουμε και να δούμε πώ αντιδρούν κυρίω, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά να μάθουν και οι ίδιοι τα προβλήματα από πρώτο χέρι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε και δρούν και τι κάνουν, μάλλον δεν έχουν τέτοια επαφή έτσι όπω αποστηρωμένα ζούνε. Πριν δύο χρόνια, όχι ενάμιση, στι εκλογέ του Μαου. Το newsbomb, το site, είχε κάνει προεκλογικέ εκπομπέ όπω κάναν όλα. Εκεί λοιπόν είχε καλέσει είχε στο στούντο μεταξύ άλλων πολιτικών τον κύριο Δρίτσα από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Στο παράθυρο, για να πει τα θέματα τη, ήταν κάποιοι κάτοικοι από το κέντρο τη Αθήνα μεταξύ αυτών και η χρυσαυγή τη Σκορδέλη, Κορδέλη, η οποία συνελήφθη, νομίζω, χθε, αν δεν κάνω λάθο, έχει συλληφθεί κι άλλε φορέ, έχει. Είναι υπόδεικη, γλιτώνει κάτι δίκες, είναι ένα παράξενο θέμα με την ίδια. Δεν έχει σημασία τότε, δεν ξέραμε ποια ακριβώς είναι και τι ακριβώς ε, πολιτικά πιστεύει. Έτσι λοιπόν έβλεπαν όλοι εκεί στο πάνελ μια κυρία α, να λέει για τα προβλήματα του κέντρου της Αθήνας, των κατοίκων στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακούσουμε την ίδια και πώς αμέσω μετά την υπερασπίστηκε ο Προκόπης Παυλόπουλο και τι του είπε ο κύριος Δρίτσας από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ για τους γέροντες που ξυλοκοπάνε, για τους ανθρώπους που έχουν μαχαιρώσει για 5 ευρώ, για όλους αυτούς που τους πυροβολάνε με καλάσνικο και τελικά για τον επικισμό που έχουν κάνει στη χώρα μας. Εάν θέλετε, συνεχίστε να μιλάτε για ώρες, για το να περιγράφετε όλα αυτά τα οποία έχουν χιλιοϊποθεί. Κάνουν πολιτική εναντίον του πολιτικού κόσμου και τη δημοκρατίας, το καταλάβατε. Κύριε Δημητσά, μην παίζουμε τα σε κάθε άνθρωπο. Πάζουμε <laughs> με <laughs> τα βέλη. <μπέλες>, σε <laughs> <το> Πολιτικό συμπέρασμα <laughs> δεν έβγαλα. <laughs> Ανθρώπου οι <laughs> οποίοι ζουν ένα δράμα το οποίο το ζούμε κι όλοι <laughs> όσοι <laughs> έχουμε ζήσει στην Πρώτη Αθηνότητα. Το, το, το δράμα το ζουν οι άνθρωποι. Στον και, και, πιψέλη, πιψέλη. και, στην, και, στη, και στη, στον Άγιο Παντελεήμονα που παίρνουν πρωτοβουλίε να ζωντανεύσουν τη γειτονιά του. Τι ακριβώ πειράζει το δράμα τώρα που σου να βγάλετε το συμπέρασμα. Γράφτετε αυτή τη λέξη που είπατε δεν και θα δείτε τη συνέχεια. Έτσι λοιπόν του είπε ο κύριος Δρίτσας. Εδώ δεν είναι θέμα Προκόπη Παυλόπουλου, Δρίτσα και Σκορδέλη. Είναι, αυτή η συνομιλία δείχνει σε αδρές πάντα, θα κάνουμε έτσι μια προβολή στο μέλλον, ε, τον φασισμό όπως εκφράζεται, όπως πρόχειρα πιάνει ένα πρόβλημα και βυσοδομώντας πάντα με μίσος μέσα, με πολύ μίσος, το εκφράζει το αστικό πολιτικό σύστημα, εκφράζεται από τον Προκόπη Παυλόπουλο, πώς αμέσως ανίκανο να κάνει κάτι για τα ουσιαστικά θέματα, υιοθετεί κάποια συνθηματολογία και προσπαθεί να την σβάλει κοστούμ και να την κάνει πιο κυριλέ και η αριστερά, πάντα με την ευρύτερη έννοια, πώς έρχεται, καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, τι παίζει και βλέπει και στο μέλλον και αυτό που κάνει είναι να προειδοποιεί. Νομίζω αυτό σε αυτή τη συνομιλία των τριών, κάπως έτσι, κάτι δηλαδή που έχει γίνει στην ανθρωπότητα πάρα πολλές φορές στο παρελθόν με πολύ δυσάρεστες, δυσάρεστα αποτελέσματα και συνέπειες. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σε εκείνη την εκπομπή, τι ακολουθεί τώρα λαό. Ναι, Απόστολε είσαι. Ε? Ναι. Ε, από τη Θεσσαλονίκη παίρνω τηλέφωνο καταρχήν. Δεν μου λε, εγώ δεν θέλω να κρίνω, όχι τον νοικαστηδιάδε. Αυτή εδώ οι τύποι που τρώνε κλωτσιέ είναι δυνατόν. Αυτοί τι δούλοι είναι, του έχουν ευνοχήσει. Κάθε γυρνάει να του ρίξει μια με την κάμερα στο κεφάλι, μα είστε καλά εκεί στην Αθήνα. Πάτε καλά. Να πει ότι πάμε, δεν πάμε. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιο να γυρίσει να του μια σφαλιά, μια βουνιά. Δεν θα μπορούσε, α πούμε. Ή μάλλον να σου πω κιόλας, για να είναι και στα δικά του πιο κοντά. Ε, θα μπορούσε να το φτύσει. Αν μη τι άλλο. Δεν μπορούσε, α πούμε δηλαδή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 Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βρίσκω. Αυτό λέει καθαρά. Ζουκούμπι. Για πες. Σχέση είναι το θέμα. Ότι στα κενά κρανία ας πούμε των μπάτσων άρχιζε λίγο να φυτρώνει χνουδάκι ρε φίλε. Αλλά μετά τα σημερινά γά... και θα πάλι για το πάνε. Έλα, ρε Αποστολή, αυτό υποφέρει και περιφέρει τη Γράνα. Την κομμένη Γράνα! Θέλω να δώσω μια ευχή του αλωνάτου φασίστε που μείναν απ' έξω. Άντε και στα δικά σας παιδιά, Σαμαράια, Πρόεδρο και του λοιπού. Ποια δικά του, δεν έχει δολοφόνη, πώ το λες έτσι. Έχουν υπογράψει όμω όλα τα μνημόνια. Ε, δολοφονία είναι αυτό. Όχι, αυτό σου λένε, αλωνάτη δολοφονία. Αυτά είναι στα Αλλά... πλαίσια τη νομιμότητα που οι ορίζουν. Έλα ρε τρελό αγόρι. Έλα ρε φιλαράκο. Ακόμα στον αέρα είμαι ρε φιλ. Έχω πέσει από τα σύννεφα μου στο κοινό. Και εσύ ακόμα. Ακόμα στον αέρα είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γιακουμάτο είχε φάει ο πατέρα του ο ποντίκι, έτσι δεν είχε πει. Πο-π-π-π το Ποιο. Σου Πα -πα το σου βάλα. Το ποντίκι έφαγε. Αυτό γεννήθηκε μετά που έφαγε το ποντίκι. Ο πατέρα του ή πριν. Να ξέρουμε τι γονίδια έχει, ρε φιλ. Έλα ρε αποστολή. Έλα ρε φιλό. Τι κάνει ρε. Καλά. Έχω μια ερώτηση για σένα ρε φιλαράκο. Στην Ελλάδα δεν ξέρει κανένα από ιστορία. Μα κανένα. Το 1924 αποτίσανε το Χίτλερ για το πραξικόπημα στην Πυραρία και μετά έγινε καγκελάριος. Του Μιχαλολιάκου, πόσο καιρό του δίνεις για να γίνει πρωθυπουργός αργότερα. Εξαρτάται από το πόσο χώρο θα του δώσουν οι άλλοι. καλά, το μόνο σίγουρο. Αλλά σε ρωτά και το εξή άλλο. Αν και δεν αν... αποδειχθούν και όλα αυτά που λένε, τεμενάδες θα του κάνουνε. <Το Λοιπόν δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου τι κάνανε τους εργαζόμενους η αλυσίδα αυτή η γερμανική άλτι; που αν τους κρίνανε θερασίες τους έδιναν με αλυσίδε και στη συνέχεια τους κάλυπταν το κεφάλι και μέρος του σώματος με μεμβράνη τροφίμων με αποτέλεσμα να λέει με δυσκολία. Πού στην Ελλάδα? Όχι ρε, στη Γερμανία. Στην Ιρμανία εντάξει τι <χει> πέφτω στον σύννεμα. Ναι. Αν κρίνουν ανταλεί πολλήφρασίς τους έβαφαν το πρόσωπο με μαύρο ανεξύτριο λέω Μαρκαδόρο και τους έβαζαν στην κατάψυξη. Και εγώ λέω μας δεν είναι ο φασισμός είναι ο καπιταλισμός. Και ο φασισμός είναι σάρκα από τη σάρκα αυτού που βιώνουμε του καπιταλισμού. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Να σου πω, έχω τεράστιο δίλημα. Τι. Οδηγό στη βάρη σκορπίου και τι έπεσε από τον ουρανό. Σύννεφο, όχι, ε, ο Πρεδετέρη. Ο Μπάμπη, ποιο. Ναι, και δεν ξέρω τώρα τι. Να κάνω μπρο πίσω να τον πατήσω ή να τον πατήσω για να αφήσω. Αυτό δεν Κάτω, ξέρω. Κάτω, μην ταλαιπωρείτε, είναι σαν τα γατιά. Τα πατάτε λίγο και τα αφήνετε να σφαδάζουν στο έδαφο. Κάνε μια όπω να τελειώνουμε. Αλλά σπρώχνω στο πλάι. Να, στο πλάι? Στο πλάι, ναι, μην μη σηκωθεί κανένα άλλο από πίσω να μάξει. Οκ, θα αγαπώ πολύ. Έχει και αργή σύψη από ότι ξέρω αυτοί αντιφασίστε, άστα. Από σ' όλη καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Στο είπα προχθές. Το πρόβλημά μας δεν είναι το αυγό του φιδιού, είναι το φίδι. Είδες το φίδι. Εγώ το τη φίδι. Τι έκαναν τη δουλίτσα. Τη Μετά φωνάζει τη... ο άλλος, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Τι κάνουμε, αλλά το... Πες στο ε... να καταλάβουμε είναι το φίδι ηλίθιε. Ναι. Ε... Προχθές μου έλεγες υδροκιάνιο πριν από 70 χρόνια Δεν θυμάσαι τι σου Δεν το πιάνει το υδροκιάνιο αυτό το φίδι Θέλει πάτημα στο κεφάλι Μια και είπα είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε Διάβασε το σημερινό άρθρο του Μπογιόπουλου Στο ριζοσπάστη Όχι. Ε βέβαια αυτό δεν υπάρχει Ο ριζοσπάστης τον έκοψε τον Μπογιόπουλο Α ναι σωστό και αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα Τι λέω mm. καλά Ναι μωρέ χρειάζονται να ακού Δεν ήξερε το... Τι θα πάει ο προηγεντέρης πάστη, Πέφτω κι εγώ από τα σύννεφα. Δεν ήξερε το 2005 τι ήταν η Χρυσή Αυγή. Δεν το ξέρω άνθρωπος, το παραδέχτηκε. Πόσο βλάκας ήταν το 2005. Τώρα ξύπνησε. Τώρα ξύπνησε και του ξανακάλεσε? Καλά εντάξει. Τώρα μετά από αυτό του ουσουρού στο μέγκα. Είμαι περίεργος ποιο θα πάρει την πρώτη αποκλειστική από τον Κασιδιάρη. Τι το παίζει, το παίζει Ευ Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο, τι το παίζει. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι πρετεντέρει και ότι ο Μπάμπη τώρα δικαιώθηκε που του ήθελε σοβαρού. Είναι σοβαρή, τέρμα, τελείωσε. Βλέπει 50 χιλιάρικα και ελεύθερη. Τι γίνεται, θα με έχει τα αποβολή στη γραμμή. Ναι, όσο χρειαστεί, τι θε, έχουν παράπονο. Παράπονο. Παράπονο. Έχω βέβαια. Δεν πειράζει, θα σου περάσει. Mm, θα έχει να δημοκρατία στη χώρα, θα σου έχει περάσει. Είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση στα ευρωπαϊκά, ίσω και στα παγκόσμια χρονικά. Κύριε Παπαδάκη, τυχερό ο κύριο Παπαδάκη, σαν και κρυωμένο, άκουγε και τον κ. ότι καλύτερο μήνυμα ακροατή. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, εθνικού Μετσοβίου πολιτεχνείου. 3.000 πρόπτυχιακοί, 900 μεταπτυχιακοί. Και απομένει μόνο ένα υπάλληλο στη γραμματεία. Στη φύλαξη των χώρων δεν απομένει ούτε ένα, το τονίζει. Συνειδητά, όπως λέει εδώ ο Ακροατής, οδηγούν στην απαξίωση ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να βρουν χώρο, τα ιδιωτικά κολέγια και που να του πεις ότι δεν έχει δίκιο, έχει απόλυτο και τεράστιο δίκιο. Αυτό ακριβώς γίνεται και όλα τα άλλα περί οικονομικών δυσκολιών είναι αυτό που όλοι λέμε σε τέτοιε περιπτώσεις. Τώρα, ένα άλλο λέει εδώ, θυμίζει και μας λέει την αντιφασιστική συλλογή που έχουμε φτιάξει με τους κολεκτήβα. Ότι πολίτε 12 ευρώ, ναι, πολίτε 12 ευρώ ε, στον Ιαννό, σε δισκοπολία. Θα κάνουμε και κάποια παρουσίαση αργότερα, τον άλλο μήνα, ε, στον Ιαννό. Και λέει ότι σε θυμάμαι να λες ότι αυτή η συλλογή κυκλοφορεί ελεύθερη. Κυκλοφορεί ελεύθερη στο YouTube, μπορείτε να βρείτε κάποια όλα. Όλα τα κομμάτια, αν ξέρετε ποια ακριβώς είναι. Από εκεί και πέρα, όποιο θέλει να πάρει το δισκάκι, την κασετινούλα... Με το μπουκλετάκι, όπω λέμε, και όλα τα υπόλοιπα, στοιχίζουν 12 ευρώ. Αλλά αυτό όποιο θέλει, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να ακουστούν αλλήμον και από εδώ. Μεταδίδουμε, έχουν να μεταδώσουμε και μέρε εδώ που τα λέμε. Μεταδίδουμε τα τραγούδια, όλα αυτά είναι ελεύθερα, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ στην εποχή του διαδικτύου. Οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει. Ο Θάνο Πλεύρη, σύμβουλο και κάπου τον ΕΟΦ, τον έχουν διορίσει εκεί και σύμβουλο του Άδωνη, βγήκε να μιλήσει για τα άκρα. Και ωραίο να ακούσει το Θάνο Πλεύρη να μιλάει για τα άκρα. Στο το πολιτικό το επίπεδο, το να πεις ότι κάποιο ο οποίο θέλει να καταλύσει την αστική δημοκρατία, γιατί δεν του αρέσει mm. και του αρέσει ο σοσιαλισμός. Mm. υπό την έννοια η mm. δεν του αρέσει το Σύνταγμα mm. και θέλει να καταλύσει το Σύνταγμα, όσο αυτό δεν το κάνει με πράξει βία, mm. προφανέστατα αυτό δεν μπορεί να είναι καταδικαστέ mm. σε ποινικό επίπεδο. Αλλά είναι παράλογο να το θεωρούμε ακρό. Είναι παράλογο να θεωρούμε ότι κάποιο ο δεν θέλει την αστική δημοκρατία. Και θέλει να φέρει κάτι άλλο που θεωρεί ότι είναι καλύτερο, η λαϊκή δημοκρατία. Αυτό το πράγμα θέλετε να πούμε, ότι με του όρου και τι αρχέ τη αστική δημοκρατία δεν είναι άκρο. Στη γραμμή Σαμαρά και ο Θάνος Πλεύρη. Ωραία θέματα βάζει εδώ. Αν κάποιο θέλει να. εδώ ποινικοποιεί και τη σκέψη, αν έχετε καταλάβει, την πρόθεση και την ιδέα, όχι μόνο την πράξη, γιατί για την πράξη νομίζω ότι συμφωνούμε αρκετοί. Αλλά υπάρχει και μια διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να ποινικοποιείται και να τρέχουν και τα δέοντα μέτρα η σκέψη, η πρόθεση, η δήλωση θέσει. Δεν θα καταργήσουμε και την ανθρώπινη ιστορία. Πάντα σε κάθε σύστημα, σε κάθε κατάσταση. σε κάθε κατάσταση υπήρχε μια έντονη αμφισβήτηση. Αυτό είναι η υγεία για την ίδια την κατάσταση για του ίδιου του ανθρώπου και πολλέ φορέ αυτή η αμφισβήτηση με πολύ συλλογικέ διαδικασίε, πολύ συλλογικέ, γινόταν πράξη. Αυτό είναι ωραίο. Είναι στην ιστορία του ανθρώπου και δεν θα πάψει από καμία πρόθεση Σαμαρά, από κανένα νόμο Αθανασίου Δένδια και πολύ περισσότερο από καμία δήλωση Θάνου Πλεύρη. Ο νορμάλ δημοκράτης θέλει ακριβώς να υπάρχει τέτοια αμφισβήτηση. Αυτό είναι το οξυγόνο και αν είναι γερό το οικοδόμημα και το σύστημα δεν κινδυνεύει από κανέναν, το αντίθετο ακριβώς ισχυροποιείται. Αλλά επειδή δεν είναι ισχυρό, είναι απόλυτα ένοχο και καταστροφικό το υπάρχον Σύστημα, για γνωστούς λόγους δεν χρειάζεται να τους λέμε γι' αυτό λοιπόν καταφεύγουν σε μέτρα προς το παρόν προειδοποίησης και εξομοίωσης σίγουρα της δράσης της δολοφονικής της Χρυσής με οποιαδήποτε κινητοποίηση κάνει ο εργατικός κόσμος το κίνημα, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται, αντιδρούν πάνε στα λόγια μέχρι στιγμή, δειλά δειλά γιατί είναι και δειλή, να θέσουν διάφορα τέτοια θέματα εξομοίωσης Η ζωή θα τα κρίνει όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε, μάλλον. Και εδώ θα είσαστε, μάλλον. Για να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Έλα, ρε, ο, όμορφο, φεύγει Έλα, φίλε. Δεν μου λε. Πού τα ξέρει όλα ότι θα αθωωωθούν αυτοί. που τα ξέρει όλα που να μου πει. Είδε, είδε. Τα ξέρει, ρωμά, α... όλα να είμαι. Είδε. Τι να πω, σε ένα ρε, παιδάκι. Είμαι μου. πολύ μπροστά. I am very in front. I am. <laughs> you are very front. I am. I tell you every day, I am very in front. You are very front. <laughs> Άλλα, ναι, αποστολή. Αντώνησα. Θα ήθελα να σου πω για τι μέρε τη αποφυλακή. Όχι αποφυλακή, μη προφυλακή. Λοιπόν, ποιο σύστημα Πρώτον, το επιχείρημα τη πολιτική διώξη και δεύτερον, Έχει καμιά απορία ότι δεν θα προβούν σε άλλα δικτυμάδα Ε δεν νομίζω τώρα συνετιστήκανε Κάτσανε στη φυλακή τρει μέρες ολόκληρες Ναι πούμε και παιδί το βλέπω πολύ στο ίντερνετ και έχουν δίκιο Πόσες ημέρες έκατσε ο σακά στη φυλακή Αυτά άτομα. Μην τύπε, μήνες 36 μάλιστα Τι έγινε με τον κύριο που έκλεψε μαρκαδόρο για το παιδί του Ναι έλα γεια σου Αποστολή Λοιπόν ήθελα να πω το Φασισμό.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 Στους Έλληνες. Παλιό, αλλά κλασικό. Πάντα πιάνει. Τα ζώα το πιστεύουν και πάνε και του ψηφίζουν πάλι. Η Ελλάδα νίκει στους Έλληνες. Γιατί να μην το πούμε, τσάμπα είναι. Αν δεν μου λες. Δηλαδή τσάμπα δεν είναι. πληρώνει όλα τα υπόλοιπα χρόνια και εσύ και τα εγγόνια σου. Επειδή έχω πάει σε όλη τη γη, είμαι ναυτικό, δεν έχω δει τέτοιο λαό να... Ναύτη! Εγώ έχω το τσαρούχι!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 Καταλαβες; Ναι. Ναι, ναι. Ε... Πάνε για το δάνειο του Μέγκα. Και πες μου και κάτι ακόμα. Τι. Ποιος άλλος θα παίρνει αυτά τα χρήματα. Ποιος άλλος. Τι είναι. Εξ... Σδίτι είναι του μπόμπολα. Δεν είναι όλα. Όλα είναι του μπόμπολα έτσι. Όχι. Σας και να μην είναι θα είναι αποθηγατρικές. Σιγά. Πού κολλάς. Τα λε πάρα πολύ σωστά. Θα σου βάλω άριστα στον έλεγχο. Αλλά αξίζει τον κόπο και το χρήμα. Ναι. Γιατί.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 Αυτή η φωνή του Μπαλούρδου δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Ο φίλος δεν τον φωνάει, ναι για Μπαλούρδο Μπαλούρδο. Την έχουμε ακούσει τη φωνή του Μπαλούρδου, αφού δεν ακούσει που κάνει Ουγγ Ουγγ. Αυτός είναι ο Μπαλούρδο. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή το φίλο του πώ το λένε. Η στην ώρα μου φίλε. Α, σωστό. Είναι δεμένη η ιστορία, τι νόμιζε. Όχι, ναι, είχα μια απορία. Πώ ήταν δεμένη η ιστορία Α, με του Πεσαυγίτε. Έτσι είναι δεμένη κι αυτή. Μάλιστα, οκ. Okay.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 Που δεν ξέρω ιστορία. Εσύ πες του για τα ημιτόνια. Mm -hmm. Τα συνημείωνα, του δεκαδικού αριθμού. Πες και κανένα κλάσμα στο τσακυρικέφι. Εντάξει, mm -hmm. θα το κάνω κι αυτό, Θα μήπω. Φαντορουπός στον mm -hmm. ιστορικό, τον φασίστα. Δεν mm -hmm. έχει yeah. τίποτα άλλο, είναι και αλήθεια αυτό που σου λέω. Ναι, mm ναι. -hmm. Δηλαδή, αν του βάλει μαθηματικά, θα μπλοκάει, τέλο. <laughs> δεν μπορούν αυτοί mm -hmm. με αριθμού, θα τελειώσει. Mm -hmm. Πες του πόσο mm -hmm. κάνει 62-2, θα πάθει κεφαλικό. είναι η πιο δυναμική αντιμετώπιση νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης στα ευρωπαϊκά, ίσως και στα παγκόσμια χρονικά. Σε όλα τα χρονικά και στα καλαξιακά χρονικά, σημοσχεδίκογλου για όσου τώρα και δεν ξέρουν ποιος είπε αυτό το πολύ ωραίο, είναι μερικοί ακροατές που στέλνουν κάποια μηνύματα που πραγματικά μας ταράζουν και ε, γυρίζετε το μαχαίρι στην πληγή, καταφέρνετε και μα. Κάνετε να νιώθουμε πολύ άσχημα. Θα το διαβάσω το μήνυμα. Θα έρθω, λέει, με την οικογένειά μου στο φεστιβάλ τη. Κνέ, έχει γίνει το φεστιβάλ, δεν έχει σημασία. Απλά θέλω να ρωτήσω αν θα προβληθεί η ταινία Ελένη και αν θα πρέπει να κρατάμε κονσουρβο... κονσερβοκούτια κούτια. Συμμορήτη. λέει εδώ ο φίλο Ακροατή. Ακροάτρια δεν ξέρω τι είναι, γιατί είναι από το κινητό. Και έτσι λοιπόν μα δημιουργεί ενοχέ και μα θυμίζει τη λέξη Simoriti, τα κονσέρβο Για την ταινία Ελένη, δεν σου λέω, είναι τόσο χάλια ταινία που δεν νομίζω. Δείχνουν καλύτερε ταινίε. Όσο για τα κονσερβοκούτια, να θυμίσω ότι τα χρησιμοποιούσαν όντω. Όντω τα χρησιμοποιούσαν. Και από ό,τι φαίνεται έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει το έργο. Γιατί ήταν κατά ανθρώπων, προδοτών, που είχαν συνεργαστεί με αυτού που έκαιγαν τα χωριά και βίαζαν τι γυναίκε και έκαιγαν μέσα σε εκκλησίε παιδιά. Σε τέτοιε καταστάσει, όχι μόνο κονσερβοκούτι και κάτι πολύ παραπάνω έπρεπε να. Και καλά έκαναν και το χρησιμοποιούσαν. Και αν χρειαστεί ξανά σε τέτοιε καταστάσει, νομίζω η φύση ανθρώπινη θα το οδηγήσει προ τα εκεί. Από ό,τι βλέπω από το στυλ και το μήνυμά σου, δεν είναι άξιο να κρατήσει κονσερβοκούτι. Οπότε, άστο να το κρατάνε αυτοί που ξέρουν και αυτοί που πρέπει. Τελικά. Αυτό για το πολύ έξυπνο που έστειλε ο Ακροάτη. Θα, θα πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο λαό, γιατί έφτασε η ώρα για να σα αποχαιρετήσουμε με αυτά και με αυτά τα πολύ ωραία. Και Πολύ έτσι ε, ενωτικά. Ένα μήνυμα τελευταίο από ο Ακροατή επίση ήταν ότι το Υπουργείο Παιδεία έπαιρνε όρκο πω δεν θα αυξηθούν οι μαθητέ τη τάξη. Στου 30 μαθητέ πήγαν το όριο χθε. Ωραίο μάθημα θα γίνεται και κάτι άλλο, συμπληρώνει ότι θυμάται και αυτό χαίρεται, πω και δεν ακούγεται καθόλου η σχέση τη Χρυσή Αυγή με συνδέσμου οπαδών. Εκεί σε περιοχέ του Πειραιά είναι έδρα τη Χρυσή Αυγή ή σύνδεσμοι. Ο Αλέξάνδρο το στέλνει αυτό, πω και δεν ακούγεται. ακούγεται και γράφεται και γενικώ υπάρχει μια. Σκέψη, μια σκέψη. Υπάρχει μια συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με όχι όλες, όχι όλους τους συνδέσμους και όχι όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχουν και ε, ομάδες και οπαδοί που έχουν κάνει καθαρή την αντιφασιστική τους στάση και δράση. Κάπου εδώ τελειώνουμε, λαός βεβαίως, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, αμέσως μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλο και Μαγκαζίνο. Γεια σα. Ναι, καλή σα ημέρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ορίστε. Δεν έχω πάρει τον πρώτο τόμο από τον Άρη Βελιφιώτη, αυτό που βάζω στην εφημερίδα. Μπορώ να περάσω. Έλα, μωρή, σιγά, εισαγωγικό είναι. Τα δεύτερα είναι τα καλά. Το ζουμί είναι στο δεύτερο και στο τρίτο. Το ζουμί είναι εκεί, ε! Ναι, μωρή, Αλλά... τι κάνετε τώρα και ασχολείστε. Μπορεί να μου πει τι παίρνει ο, ο Βολίδαρα και, και λέει αυτά που λέει. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι συνυφάρει γράνα. Την κομμένη γράνα! Μπορούμε να τα πάρουμε κι εμείς αυτά. Τι να πάρουμε, σκονάκι γράνας? Τι ξέρω. Δεν το βρίσκει Ο... εύκολα. Παίρνει γράμμα λες. Γράνα! Υπάρχει πάντα μια μικροποσότητα γράνας πάνω του. Και στον ευαίσθητο βήρωνα, ότι η ανυκανότητα κόστισε 70 ψυχές στην Πελοπόννησο. Mm. Εντάξει? Και δεν ξεχνάμε. Καλά σήμερα. Αν... Λοιπόν, καταρχήν, κριτική στο κουκουέ. Μου άρεσε, δεσάκουγε ο Θήμιο τώρα. Δεν ξέρω πώ το κάνει αυτό. Για το ριζοσπάστι, ε Ναι, ναι. Τάπα, τάπα. Μετά, για τη σύγκριση ίχρηση αυγή σάμαροβενιζελικών. Τόσο κόσμο έχουν σκοτώσει που. Mm. Μόνο που ξέραζε να πει ότι εάν οι αυτά που κάνουν τώρα που καλά τα κάνουν, ε. δηλαδή ο Δενδύας, από αριστερία λένε ότι καλά πάει. Πολύ καλά πάει. Τώρα θα δει όλα τα κανάλια. Να μην πάρει και πέντε μονάδε σάμα που, που εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση. Ο δένδια μαζί. Πολύ καλό. Που είχε τα στοιχεία τόσο καιρό, αλλά έπρεπε να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι για να τα πάει στην εκεί αυτό δεν Λέω τώρα. Δεν ότι εάν είχε κάνει αυτή τη δουλειά, ο Δενδύας, που καλά, την κάνει τώρα και σωστά και γρήγορα, Θα είχε γλιτώσει και το παιδί αυτό τουλάχιστον Και δεν θα ήταν και το μόνο παιδί Θα γλιτώνε και ένα άλλο παιδί στα Πετράλωνα ναι, το, το οποίο είναι το, από ξένη το. μάνα αλλά δεν μας νοιάζει Και κάτι άλλα παιδιά από την Αίγυπτο Θα ήταν πολλά παιδιά που θα είχαν γλιτώσει Κάτι ακόμα ναι. Μέχρι χτες φωνάζανε η Μπάτση Τι βίνε να Ναζί όλα τα καθάρματα που δουλεύουν μαζί Τώρα τι θα φωνάζουμε Δεν θέλω να σε μπικράνω Το ίδιο θα φωνάζουμε Κανονίστε, λέω, να κάνετε κανιά μαλακιά. Δύο πράγματα έμειναν. Να μας βγάλουν το ευρώ και να μας βγάλουν το συνταγματικό τόξο. Πώς το λέω αυτό. Τόξο, λόξο, δεν ξέρω. Ναι, κάντε μαλακίες. Να χάσουμε και αυτά τα τελευταία μας και πάμε τα καταστραφήκαμε. Τι μας έχει απομείνει, ρε Το σημαστεί. ευρώ, φίλε. Αυτό μας έχει απομείνει. Μας έμεινε το ευρώ. Και με το ευρώ, καλύτερα. Ναι, είναι ο ραδιοφωνικός ασμός. Ναι. σα παρακαλώ, λέτε στον Αποστόλη, τόσες χιλιάδες κόσμους που κατεβαίνει στις διαδηλώσεις, κάνουνε τίποτα. Εμείς όταν πηγαίναμε, γιατί είμαι 75, όταν πηγαίναμε τρώγαμε ξύλο, αλλά πετυχαίναμε κάτι. Τώρα ο κόσμος που κατεβαίνει, τι πετυχαίνει. Τα πού ήρθες, ε? Έλα, φίλος. Λοιπόν, έχω θυμώσει πολύ με σένα, ε. Μπα. Γιατί παίρνω από Θεσσαλονίκη πάνω και προθέσει έκανε κάτι μαλλίνε εκεί πέρα με τα Σκόπια. Πήρε μια κυρία και την ονόμασή σου από τα Σκόπια και από αυτά. Τι θέλετε να σου πω, Βούλγαρου, ό,τι προτιμάσματα <συσπάει> μου. Δεν πρέπει να λε, γιατί μια ζωή αυτό λέτε, αλλά από εδώ πάνω τρώνε. Τι τρώνε από εκεί πάνω. Κοπριέσαι <συσπάει> <συσπάει> <κυρίζει> εκεί κάτω, εντάξει. Όχι, λάθο κάνει, εσεί τρώνε από εκεί πάνω. <συσπάει> οι νομάρχεοι σα, οι δήμαρχοι σα, από αυτό βλέπω. Okay. Από εκεί πάνω εσεί τρώνε. <συσπάει> όχι, <συσπάει> <συσπάει> όχι ότι και εμεί δεν τρώνε εδώ κάτω, απλά λέω <συπάει> <συσπάει> ότι και εσεί μια χαρά φορτάτείτε. Δεν σα ακούω, δεν σα ακούω και δεν θα σα ακούσω κιόλα, δεν πειράζει. Μίλησε εγώ. Χάρηκα που σα φίλε. Φιλιά, στην κούκκλα μου την αγάπη μου. Τσίου. 11 η ώρα είδε τηλεόραση τι έγινε με, το, με τη λάμψη του Βόσχολου. Τεναμολύσαν το τα δειλία. Ναι, ναι. Πάλι για ο Μπάμπη, έτσι. Όταν αφαιρεθεί, θα λέει ο Μπάμπη μετά η καθαρή Χρυσή Αυγή. Τα λέει ο Σκάι. Δεν τον ακούτε. Όχι απλά καθαρή, καθαρή και με τη βούλα θα είναι. Το είπε η δικαιοσύνη. Αυτά τα χέρια είναι καθαρά. Εδώ δεν το είπε, ακόμα θα το πει. Μπορεί βάλει τη σφραγίδα του Αγγελέα. Κινάτε το συνετέρα του Σαμαρά. Εντάξει, απλά του οχάλασε το 20%. Θα ρε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 Δεν θα είχε γίνει κάτι. Καλημέρα, Παστολάκο. Καλημέρα. Ήθελα απειλή για να διορθώσω μια παρεξήγηση, οκ. Okay. Για πες Κατά κόρον, ο κόσμο λέει ότι τα νοσοκομεία γίναν μπουρδέλα. όπως ακούω από κάποιου, οκ. Okay. Νομίζω ότι στο μπουρδέλο το ειστήριο πάνω από 25 ευρώ. Αυτό είναι Καλημένα. αλήθεια. Οπότε και έκτος σου κάνει ο Άδωνη. Ακούω... Το κακό βέβαια είναι ότι θα μπει μέσα και θα... θα σε κάτι.